Οι καλλικάντζαροι και ο Από το βιβλίο της εκπαιδευτικού και συγγραφέα Εύης Τσιτηρίδου Χρυστοφορίδου, παρανήθεια της Σύμβρου. Αφήγηση Γιώργος Λάιος. Μία φορά και έναν καιρό ζούσαν στην Μύβρο δύο αδέρφια. Ο Ένες ήταν πολύ πλούσιος και είχε πολλά κτήματα. Ο άλλος ήταν πολύ φτωχός και είχε πολλά παιδιά. Ο φτωχός δούλευε σκληρά για να συντηρήσει τη φαμίλια του. Ενώ ο πλούσιος, ενώ δεν είχε και παιδιά, ήταν πολύ φιλάργυρος. Εκείνα τα Χριστούγεννα, στου φτωχού το σπίτι, πέρασαν με ψωμί και ελιές. Ενώ ο πλούσιος είχε από όλα τα καλά στο τραπέζι του. Την παραμονή τη πρωτοχρονιάς, ο φτωχός πήγε στο νερόντιο για να πάρει λίγο αλεύρι, μα ο Μιλονάς δεν του έδωσε, γιατί δεν είχε χρήματα να πληρώσει. Έτσι, καθώς γύριζε λυπημένος στο χωριό και συλλογιζόταν, πώς θα πήγαινε πάλι στα παιδιά του με άδεια χέρια, άκουσε πίσω του κουδούνια και ποδοβολητά ζώων. Βρε, λες να είναι τζαρί, χρονιάρα-μέρα. Αναρωτήθηκε, σκαρφαλώνοντας γρήγορα σε ένα ψηλό δέντρο, για να κλειφτεί στα κλαδιά του. Τα ζώα με του συνοντούς του σταμάτησαν κάτω από το δέντρο. Και τότε άκουσε μια βροντερή φωνή να λέει «Ατζίλ, αγατζίλ, ατζίλ» που θα πει «Άνοιξε δέντρο μου, άνοιξε». Αμέσως ο κορμό του δέντρου άνοιξε στα δύο και από μέσα ξεκίνησε ένα φως τόσο δυνατό που έλαμψε ο τόπος τριγύρω. Τότε ο φτωχός είδε με τρόμο σαράντα καλικάζαρους μαυρυντερούς και σχημομπούρδες με μητερά κέρατα, μαλιαρές ουρές και νύχια γυριστά να σέρνουν σαράντα μουγλάρια τόσο φορτωμένα που με το ζόρι στέκονταν στα πόδια τους. Από τη ρίζα του δέντρου ξεκινούσαν κάτι ξύλινε στριφογυριστές κάλες που απλώνονταν σε βάθος όσο έφτανε το βλέμμα του. Οι καλλικάτσαροι φορτώθηκαν τα σακιά και κατέβαιναν τις κάλες για να τα σφιβάξουν στις υπόγειες αποθήκες τους. Σαν τελείωσαν αυτή τη δουλειά, ο αρχηγό του φώναξε ένα μικρό καλυκατζαράκι και το διέταξε. Φέρε μου το μήλο, Μικρέ! Τότε το καλυκατζαράκι άνοιξε ένα κρυφοσιρτάρι, σκαλισμένο στη ρίζα του δέντρου. Πήρε ένα μήλο μικρό, α, σαν εκείνου που έλεγχαν τον καφέ, και τον παρέδωσε στον αρχηγό του με μια αστεία υπόκληση. Ο αρχηγό των καλυκάτζαρων πήρε το μήλο. Στάθηκε όρθιο, με μεγάλη επισημότητα, τον σήκωσε ψηλά, τεντώνοντα στα χέρια του και βρωτό το φώναξη. «Μίλε μου, αφέντη, μίλε μου! Βγάλε σωρούς κρυθάρια νόστιμα σαν ζαχαρωτά για να φάνε τα μουλάρια!» <Κι σίλοι> Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση και ο Μήλος άρχισε να βγάζει σπόρους κρυθαριού, αφράτους και λακταριστού σαν ένα βουνό από κουφέ. Τα μουλάρια έφαγανε την ψυχή του. μέχρι που οι τους φούσκωσαν σαν μπαλόνια. Τότε... Υπάρχει ο καλικάζαρος και με την παλάμη του το μήλο. Φύστηξε τρεις φορές και εκείνος σταμάτησε να βγάζει κρυφτάρια. Έπειτα τον κράτησε πάλι ψηλά και φώναξε. «Μήλε μου, αφέντη μήλε μου, βγάλε κρέας ψημένο να φάνε τα παλικάρια μου και εγώ να μην χορταίνω». Αμέσως ο μήλος άρχισε να βγάζει κρέα τα τραγανιστά και ρωτοκοκκινιζημένο. Οι καλικάζαροι στρώθηκαν γύρω του και έφαγαν, έφαγαν, έφαγαν μέχρι που έσχασαν με τον ίδιο τρόπο. Ο Μίλος έβγαλε πίτε, αυγά, φρούτα, διάφορα τυριά, γλυκίσματα και φυσικά βόλικο κρασί. Αυτό φτωχός τώρα παρακολουθούσε τα συμβάντα από την κορυφή του δέντρου που ήταν κρυμμένος με το στόμα ολάνυχτο. Αχ, ας είχα και εγώ ένα τέτοιο Μίλο μόνο για μια μέρα. Έστε για απόψε που είναι πρωτοχρονιά. Πόσο θα χαίρονταν δεκαεμένα τα, τα παιδάκια μου, συλλογιζόταν και η καρδιά του μάτωνε από τη στεναχώρια. Κοντά στα ξημερώματα, ο αρχηγό είπε στου άλλου καλικάτζαρου: Καλικάτζαρι, αδέρφια, ροκάνε σπάρδε μακεντέφια. Προτού λαλή ο πετεινό, σε άλλου τόπου πάμε. Χίλιε να κάνουμε ζημιέ, μπελάδε στι νοικοκυρέ, και πριν να τα νερά, στο δέντρο μα γυρνάμε. Οι καλικάτζαροι άλλαξαν ενθουσιασμένοι και η γη σύστηκε από τι αγριοφωνάρε του και ανέβηκαν ευθύς τα μουλάρια τους χτυπώντα με τις ουρές τους και έγιναν άφατοι. Ο αρχικαλικάτζαρος αφού φύλαξε με προσοχή το μήλιο στην πλειψώνα του, καβαλήκεψε το μουλάρι του. Ανέβηκε τη σκάλα και είπε στον δέντρο, «Καπάν αγατζίν καπάν». Δηλαδή, κλείσε δέντρο μου, κλείσε. Αμέσω το δέντρο έκλεισε και το ποσκοτίνιασε και εσύχασε ξανά. Έπειτα έδωσε μια και εξαφανίστηκε κι αυτό. Ο φτωχό χωρικό κατέβηκε φοβισμένο από την κορυφή του δέντρου. Ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, κοντοστάθηκε και αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του. Στάθηκε λοιπόν στη ρίζα του δέντρου και φώναξε. Ατσί, λαγατζί, ατσί. Και αμέσω το δέντρο άνοιξε και ο χωρικό θαμπόθηκε από το φω που ξεχύθηκε από μέσα. Κατέβηκε τα σκαλοπάτια και είδε αμέτρητες κάμαρες γεμάτες χρυσά, ασύνη και πολύτιμα πετράδια. Ήταν ωστόσο άνθρωπος λογικός και καθόλου πλέον έκτηση. Δεν μου χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο ο Μίλης, σκέφτηκε. Βρήκε την κλυψώνα του, τον πήρε, ανέβηκε πάλι τα σκαλοπάτια, διέταξε το δέντρο να κλείσει με τα μαγικά λόγια και τράβηξε για το σπίτι του. Φανταστείτε τώρα τι έγινε, όταν ο φτωχός, ο χωρικός πήγε στην οικογένειά του και ο Μήλος άρχισε να βγάζει άφθονα ό,τι αγαθά του ζητούσε. Φαγητά διάφορα, ρούχα, που δεν είχαν ποτέ παιχνίδια για τα παιδιά. Όλου του κόσμου τα καλά. Η γυναίκα του κόντεψε να τρελαθεί από τη χαρά της. Την πρώτο ο φτωχό και η οικογένειά του πήγαν στην εκκλησία με καινούριε φορεσκές και μάλιστα έριξαν χρυσά νομίσματα στο δίσκο. Όλο το χωριό απορούσε με αυτό το θαύμα. Περισσότερο από όλου όμως παραξενέθηκε ο πλούσιος αδερφός του. «Βρε, κάτι τρέχει. Κάποιο θησαυρό θα βρει κι αυτός». Συλλογίστηκε και τα μάτια του γυάλισαν από την απιστία. Κάθε μέρα λοιπόν πήγαινε και τους έταζε διάφορα για να το αποκαλύψουν το μυστικό. Μία μέρα πίεσε τόσο πολύ την γυναίδα του αδερφού του... Που εκείνη ξεχάστηκε και του φανέρωσε το μυστικό τραγουδώντα. Από το μίλιο μα το μαγικό, ότι ζητήσω: Έχω εγώ, και σένα που μα περφρούσε και διόλου δε μα συμπονούσε, θα σε περάσουμε στα πλούτη τσιγκούναρε γεροξεκούρτη. <Και>, ο πλούσιο αδερφό κόντεψε να σκάσει από τη ζήτη του. Ο μίλιο του έγινε έμονη ιδέα. Έβαλε στόχο να αποκτήσει με κάθε μέσο και να φύγει από την ήδω. Άρχισε λοιπόν να καλοπιάνει τον αδερφό. Δώσε μου το μήλο και θα σου χαρίσω όλη μου την περιουσία. Θα μείνει μοναδικό άρχοντα αυτού του τόπου. Μα την παραμονή θα το φανεί όταν οι θα επιστρέψουν και θα αναζητήσουν το μήλο του. Τι θα γίνει τότε, Θα καταλάβουν ότι του τον πήραμε και θα θελήσουν να μα εγκριθούν. Εγώ σκοπεύω αύριο να τον επιστρέψω στη θέση του. Μου φτάνουν και μου περισσεύουν όσα αγαθά απέκτησα, του απαντούσε ο φτωχό, αλλά μυαλωμένο αδερφό. Την παραμονή των Θεφανίων, εγώ θα φύγω από την ίδρυο. Θα αναβλώσω ένα καίκι και θα ταξιδέψω μακριά σε τόπο που δεν θα το ξέρει κανεί. Ο Μήλο θα βρίσκεται πλέον στα χέρια μου, και αν οι καλλικάτζαρι θελήσουν να διεκδικηθούν, το κακό θα βρει μονάχα εμένα. Επέμενε ο πλούσιο που το μάτι του δεν χόρτενε με τίποτα. Μετά πολλά, ο φτωχό δέχτηκε να παραδώσει στον πλούσιο αδερφό του το Μίλιο, με αντάλλαγμα την περιουσία του. Αμέσως ο πλούσιο κατέβηκε στο λιμάνι για να, να βλώσει ένα καίκι και να φύγει από το νησί. Δεν βρήκε όμως και γύρισε στο σπίτι του άπρακτος γιατί κανένα καίκι δεν έφευγε πριν να γιαστούν τα νερά. Αλλά και οι καλικά τζαροι, αντί να γυρίσουν στο δέντρο του, στην παραμονή των θαφανίων, γύρισαν μια μέρα νωρίτερα όταν ο αρχηγός είδε ότι έλειπε ο μήλος έγινε κατακόκκινος από το θυμό του διέκταξε να σκορπιστούν σε όλα τα γύρω χωριά και να βρουν τον κλέφτη. Ωστόσο, ένα μικρό καλκαντζαράκι είχε σχαραφαλώσει στο τζάκι το βράδυ που συνομιλούσαν τα δύο αδέρφια και άκουσε όλα όσα είπαν. Έτρεξε στον αρχή και του είπε χαρτί και καλαμάρι. «Απόψε φεύγει ο κλέφτης του μπίλου, αφεντικό. Κατέβηκε χθε το γυαλό να βρει καίκι, μα δεν τα κατάφερε. Μπράβο Καλλικαντζαράκι μου, άκουσε τώρα πως θα τον παγιδέψουμε. Εγώ θα κατέβω στο λιμάνι του Κάστρου και θα περιμένω μέσα σε μία βάρκα. Εσύ θα πας στον κλέφτη του Μήλου, μιας μεταμφιεσμένης, σε ναύτη και θα του πει ότι πρέπει να κατέβει αμέσως στο λιμάνι με τα πράγματά του. Γιατί θα σαλπάρουμε νωρίς για να φτάσουμε στη Σαμοθράκη πριν να τα νερά. Έτσι προσταξε όχι ο Καλλικάντζαρος. Έτσι και είναι. Σε λίγο έφτασε στο λιμάνι ο πλούσιος αδερφός με τη γυναίκα του και με ένα καλάφι που είχε μέσα το μήλο. Μπήκε στο καΐκι, μαζί με το καλικατζαράκι που ήταν μεταφυγεσμένο σε ναύτη. Ο αρχικαλικάτζαρος που παρίστανε τον καπετάνιο σήκωσε αμέσως άγκυρα για σαμοθράκι. Σε όλο το ταξίδι ο πλούσιος αδερφός και η γυναίκα του παρακαλούσαν να ξημερώσει γρήγορα για να γειαστούν τα νερά και να πάψουν να κινδυνεύουν από τους κα Συλλογίζονταν πάλι με τι τρόπο θάρμπαζαν το μήλο από το καλάθι του. Ήταν βλέπετε σκεπασμένος με ένα πετσετάκι που είχε επάνω του έναν κεντυμένο σταυρό. Πού να πλησιάσουν οι καλικάτια. Γύρω στα μεσάνυχτα ο καπετάνιος είπε στον του. «Βάλε να βράσει λιγορίζει, να κάνει σούπα να φάμε γιατί πίνασα». «Στις προσταγές σου καπετάνια μου», είπε τον αφτάκι και και άναψε την πυροστιά στην πλώρη για να φτιάξει τη σούπα. Και μετά από λίγο φώναξε. Καπετάνια, καπετάνια, ξεχάσαμε να πάρουμε αλάτι και θα φας τη σούπα σου ανάλατη. Βρε, δεν τρώγεται ανάλατη αυτή η σούπα. Έχασε τα μυαλά σου. Με τυχόν έχετε μαζί σας λίγο αλάτι. Ρώτησε τον πλούσιο αδερφό και τη γυναίκα του, ο καπετάνιος. Εμείς έχουμε ό,τι θελήσουμε. «Μόνο σίμωσε να πάρει το αλάτι που ζήτησες». Είπε ο πλούσιος αδερφός με έπαση και έβγαλε το μήλο από το καλάθι του. Τον κράτησε μπροστά με τα χέρια τεντωμένα και είπε δυνατά «Μήλε μου, αμφέντη μήλε μου, βγάλε ψηλό αλάτι να νοστιμήσει η σούπα μας, σύμφωνα με τα γούστα μας». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και ο μήλος άρχισε να βγάζει αλάτι άλλο που δεν ήθελαν και καλυκάζαροι και όρμιξαν να το αναφάξουν και πάλευαν και πάλευαν και όσο πάλευαν με τον γλούσιο αδερφό και τη γυναίκα του, ο Μίλιος έβγαζε ασταμάτητα λάθη και το καήκι άρχισε να γεμίζει, να γεμίζει, να γεμίζει και να βουλιάζει από το Πανίσιο Βάρκος. Έτσι τους βρήκε το ξημέρα. Σαφνικά από την αντικρινή στεριά της Αμοθράκης ακούστηκαν ψαλμονδίες, το εν Ιορδάνη σου κύριε. Τότε οι καλλικάντζαροι εξαφανίστηκαν στη στιγμή. Το καήκι βούλιαξε και ο πλούσιος αδερφός με τη γυναίκα του βρέθηκαν στη θάλασσα. Καθώς πάλευαν με τα κύματα για να μπορέσουν να σωθούν, ο μήλος τους ξέφυγε από τα χέρια και πήγε στον πάτο της θάλασσας. Με τα χίλια ζώλια κατάφεραν να βγουν στην Ακκή Σαμοθράκης κολυμπώντα. και κατάλαβαν ότι όλα τα πλουτή του κόσμου δεν άξιζαν όσο η ζωή του. Ο Μίλος βέβαια βρίσκεται ακόμη διτισμένος στη θάλασσα σε αυτό το πέρασμα ανάμεσα στην Ήμβρο και τη σαμοθράκι, που είναι ένα από τα βαθύτερα σημεία του Αιγαίου και συνεχίζει να φέρνει γύρω γύρω γύρω και να βγάζει αλάτι. Γι' αυτό και η θάλασσα είναι πολύ αλμυρή και όσες βροχές και να πέσουν, όσα ποτάμια με γλυκό νερό να χυθούν μέσα της, η θάλασσα θα είναι πάντα αλμυρή.